Στοίχη 16-19 Ο Ιησούς χλεβάζεται υπό τον στρατιωτών. 16. Οι δε στρατιώτε έφεραν τον Ιησούν στην εσωτερική ναυλή του οικοδομήματος που διέμενε ο Πρέτορ και μάζευσαν εκεί όλοι τη Φρουράν. 17. Και για να διακομωδήσουν τας βασιλικάς του αξιώσεις τον ενέδισαν κόκκινον μανδύαν που ομοίαζε προς βασιλικόν ένδυμα και αφού έπλεξαν στέφανον από αγκάθια τον έβαλαν γύρω από την κεφαλή του αντιβασιλικού στέματο. 18. Και άρχισαν να τον χαιρετούν εμπεκτικός και να του λέγουν «Χαίρε βασιλεύτων Ιουδαίον. 19. Και του εκτύπων την κεφαλή με κάλαμον και τον έφτιναν. Και αφού έβαζαν τα γόνατά τους κάτω στο έδαφος, τον επροσκύνουν.